Δεν συζητήσαμε απόψε και εγώ σκέφτηκα πώς θα το σκέφτηκες ότι δεν συζητήσαμε απόψες Ενώ ίσως θα ήταν προτιμότερο να σκεφτώ γιατί δεν συζητήσαμε απόψε Όσο ήταν ακόμα απόψε Και κάπως με έναν τρόπο να συζητούσαμε Λοιπόν αντί να συζητήσουμε παλάς από ένα βίντεο Συνέχεια από ένα άλλο Τέλος από ένα τρίτο το οποίο η και ήταν αρκετά μεγάλη για τις μου έτσι αν και δεν κατάλαβα πως και πότε ήρθε Αλλά όταν ήρθε η μαύρη κατά προφύλαξη απ' την προφίλα Ήταν επόμενο να την κρατήσει. Κρατήσει. Το δωμάτιο σκοτήνιασε αρκετά Όχι τόσο για να χρειάζεται τη τυχτερινή μου όραση Άλλως είχα όλα τα μαγικά παλάμακια του Μίνα Αλλά και εντάξει, οκ. Okay. Και η ίδια η τυχτερινή όραση ήταν να λέω ότι την αλήθεια δεν την πληρώσει και που την κόψει πάντων τα δάχτυλα των ποδιών μου έκαναν κράκ με συχνότητα επιλογής μου Τα μάτια δεν είχε σημασία να νιόκληναν γρήγορα αργά Ή έκαναν αυτό το τικ που πουλώνουν τα φτώχνα με τα λουθούνια Ένιωθα κάποιους παλμούς στο σώμα Μία πάνω από το γόνατο, μία πίσω από το γόνατο Μετά πάνω από τον αγώνα Έπειτα όπου να'ναι Νομίζω είχες πει ότι είναι από το άγχος όλα αυτά, ρε, και σου θα ότι δεν έχω τόσο όσο νομίζεις Και ειδικά αυτή την εποχή είμαι, δηλαδή νιώθω χαλαρός, χαλαρός Όπως και να έχει ο μόνος ήχος που όταν τώρα ήταν εκείνος εκείνος το νεμιστήρα Θεωρήσα σωστό το πρώτο φως εκτός από αυτή τη της ας κάπου πλάγια αριστερά της οθόνης Και αυτό το διακόπιο του πολύπρισμού Λοιπόν, ε, το πρώτο φως που θα έβλεπα να κάνει την εμφάνιση θα το oh no. Συνδέει εμένα και σένα. μανία. Τελικά το φως ήρθε κάτω από την πόρτα όταν ο γείτονος μετά από λίγο επιστρέφοντας από την έξοδο του βγήκε από το ασανσέρ. Αντί για νομοταθεσία εκείνη τη στιγμή κράτησε την απνοή μου χωρίς λόγο αλλά με σκοπό να μην καταλάβει πως είμαι ξύπνιος τέτοια ώρα. Και όταν τελικά ξεκλείδωσε μπήκε και ξανακλείδωσε πήρα ανάσα. Έπειτα τον άκουσα να βγαίνει στο μπαλκόνι. Βγήκα γρήγορα και αθόρυβα. Κάθισα παράλληλα στο χώρο που μου αναλογεί και λέγεται μπαλκόνι, αλλά αυτό δεν λέγεται μπαλκόνι. Λέγεται χάος με λάστιχο φίδι απλωμένο παντού, μια πλαστική καρέκλα και τρεις κλάστρες στα πλάγια που μία ζουν, μία δεν ζουν. Επίσης έχει και ένα τραπεζάκι κουτί χάρτινο μέσα με DVD παλαιάκι καινούργιο. Λοιπόν έκατσα να τον αφουγκραστώ. Πω... � Περίεργο πράγμα. Τον άκουα και ήταν σαν να τον έβλεπα άναψη φερίχτρα φρουφρού, η οποία μετά από λίγο έσκασε σαν κανονάκι κομφετή, φαίνοντάς του την απόλαυση με την εισπνοή, αλλά κυρίως με την εκπνοή. Αμέσως είπε ψιθριστά, «Γιαμαλάκα με μα έχει. Αρχικά πίστεψα ότι επιθυμούνταν σε μένα και σκέφτηκα γάμισέτα, αλλά αμέσω κατάλαβα ότι το ερωτηματικό στην πρόταση ήταν απλά κόμμα που τονίστηκε. Συνέχισε λέγοντα μια φράση που δεν περιείχε σύμφωνα και άλλη μια ακόμα πιο δύσκολο να αποτυπωθεί σωστά γιατί δεν περιείχε φωνή Εντά. Παρ' όλα αυτά θα επιχειρήσω να τη βάλω σε μια γραμμή με ένα... στη μέση. ΑΟΕ ΑΟΤΡΜΣΤΝΤ. Μετά από αυτό, είπε αργά και δύο φορέ το προσπέραση στο απόψε. Σηκώθηκε ενώ πριν έσβησε την σφυρίχτρα μέσα σε μπολάκι με υγρό φακόν. Τεντώθηκε σαν να είχε μόλι ξυπνήσει και ξαναέκατσε. Κατά τη διάρκεια όλη αυτή τη φάση, ενώ το παρακολουθούσα, έκανα και κάποιε ασκήσει που, που μου είχε μάθει μια ξαδέλφη μου και τι χρησιμοποιούσε πριν τον ύπνο για καλό ύπνο. Τη στιγμή που ξανασηκώθηκε, στράφηκε προ του εσωτερικού του χώρου, είχα ολοκληρώσει το σετ, οπότε ήμουν έτοιμο για καλό ύπνο και τον έκανα.